Δύο είναι τα μεγάλα μας πλεονεκτήματα. Πρώτον, η δουλειά που γίνεται παρά τις ασφικτικές προθεσμίες αυτόν τον καιρό από, την ομάδα, από τις ομάδες εργασίας και δεύτερο, η χαρισματική ρόδος. Θέλουμε λοιπόν να παρουσιαστούν όσο γίνεται καλύτερο αυτά τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε σαν τόπος, τα έγγραφα και να επαληθευτούν στις 7 του Νοέμβρη από την Επιτροπή, ούτως ώστε στην τελική κρίση να πάρει η Ρόδος αυτό που τις αξίζει. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, μόνο θέλω να ευχαριστήσω και τον Αντιδήμαρχο, και τις ομάδες εργασίας που δουλεύουν νύχτα και μέρα αθόρυβα, γιατί αυτό έχει σημασία, αθόρυβα, και το άφησα στο τέλος για να κλείσω με αυτό, να ευχαριστήσω την συμπατριώτησά μας, την κυρία Αντωνιάδη, η οποία έστω και κάτω από τις ασφικτικές προθεσμίες, το λέω για τρίτη φορά για να καταλάβετε και το δικό μας το άγχος, με την πίεση του χρόνου, δεν λέω τη λέξη την τελευταία στιγμή, ποτέ δεν είναι τελευταία στιγμή σε αυτές τις δράσεις, πάντα είναι η αρχή, με την ε, δική της εμπειρία, με τις γνώσεις της, με την αγάπη για τον τόπο, ήρθε και τέθηκε επικεφαλής του συντονισμού των ομάδων να συντονιστεί αυτό το έργο. Πιστεύω ποντάροντας και ίδια στα εις αξίες και τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει να κάνει όχι μόνο με τον πολιτισμό με πάρα πολλά θέματα. Αυτός ο τόπος, η Ρόδος και τα γύρω νησιά που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της υποψηφιότητα η εκτίμηση για τη δουλειά των υπολύπων στελεχών και των υπηρεσιακών, για να μην του αδικήσω που είναι δίπλα μου, και των ερετών και όσων έχουν δουλέψει και δουλεύουν, συνεχίζουν να δουλεύουν, παρότι υπάρχουν προβλήματα και αντικσότητες που δεν είναι του παρόντος να τα αναπτύξουμε γιατί δεν θέλω να χαλάσω αυτή τη σημερινή παρουσίαση. Η πολιτιστική πρωτεύουσα πρόκειται είναι ένας πολύ σημαντικός ευρωπαϊκός θεσμός και μια μεγάλη ευκαιρία για το νησί μας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δουλεύουμε την όλοι μαζί φαίνεται άλλωστε και ο δημάρχος μαζί μας, ο αντιδήμαρχος μαζί μας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προκριθούμε και στη δεύτερη φάση. Και η πρωτοβουλία του Δημάρχου ε, που ως νομικό λειτουργεί για την υποψιότητα ε, συνέβαια τα μέγιστα διότι ε, αναφέρουμε στο Επιτροπή. Η οποία έκρινε τι 14 ελληνικέ πόλει και κατέληξε κάποια συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα τη Επιτροπής είναι ουσιαστικά η δουλειά, η οποία έγινε από την υποψηφιότητα τη Ζότη. Υπάρχουν δηλαδή στο ρεπό τη Επιτροπή ε, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με συστάσει προ την ελληνική κυβέρνηση, τα οποία επαναλαμβάνω ήταν ένα απόθεμα τη δουλειά τη ζωή, και να κάνουν με την οικονομική υποστήριξη με το θέμα της νομικής υπόσταση με την εταιρεία η οποία εξελίσσεται, αλλά καθώς και με την αναγκαιότητα η Ελλάδα να βλέπει την ΠΕΠ ως ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και όχι ως μεμονωμένο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι καλό θα είναι κάποιοι ε, να διαβάσουν αυτό το report, την αξιολόγηση. Των Ευρωπαίων, υπάρχει στο διαδίκτυο, υπάρχει στη σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, θα υπάρχει στη σελίδα τη δική μα για να διαβάσουν γιατί ουσιαστικά οι, οι προγνώμενε αξιολόγησαν πολύ θετικά την ρόλο. Mm. Πρέπει να πω και το λέω με τα βεβαιότητα ότι είναι πάρα πολύ δουλειά αυτή που γίνεται. Είναι αυτές οι ομάδες εργασία που είπε ο Δήμαρχο, πολλέ ομάδε εργασία που προσπαθούν να θωρακίσουν την ψηφιότητα σε διάφορε βαθμίδε αυτή τη διαδικασία. Και επίσης, ότι, και αυτό έχει την πολύ μεγάλη αξία, ότι η Ρόλος είναι από τις λίγε ελληνικές, ελληνικές πόλεις, προφανώς οι τρεις, οι οποίες είχαν μια πολιτιστική στρατηγική που ξεπερνούσε, αφέλετε, την α, διάρκεια της Δημοτικής Αρχής. Αυτό ήταν κάτι το οποίο επενέθηκε και αυτό βρεθήκαμε στον α, δεύτερο γύρο. Επαναλαμβάνω και το λέω με έμφαση. Η ρόλο δεν κρίνεται για την ιστορία της, δεν κρίνεται που είναι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας του ΝΕΣΚΟ δεν κρίνεται επειδή έχει εξαιρετικούς χώρους κρίνεται για αυτό το οποίο κομίζει αυτό το οποίο φέρνει για το 21 και αυτό το οποίο φέρνει για το 21 είναι μία πάρα πολύ ε, θα είναι σημαντική πρόταση και επίσης ένα τελευταίο από την πλευρά μου ξέρετε είναι τρει τρεις πόλεις η κάθε πόλη έχει μία φιλοσοφία έχει αν θέλετε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί κανεί να αντιγράψει είναι λοιπόν θέμα της επιλογής των εμπληρονόμων ποιο μοντέλο των τριών πόλεων θέλουν να ακολουθήσουν.